Στοίχη 19.30. Ο Βαρνάβας και ο Παύλο σαν διόχιαν. 19. Αλλά πρωτού συμβούν αυτά με τον Κορνήλιο επεκράτησε στου χριστιανού των Ιεροσολύμων η προκατάληψη ότι οι εθνικοί δεν είχαν τα αυτά δικαιώματα με τους Ιουδαίους επί τη διά του Ιησού Χριστού Σωτηρίας. Εκείνοι λοιπόν που έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα και διασπάρησαν λόγω του διωγμού ο οποίος έγινε εξαιτία του στεφάνου Έφτασαν μέχρι τι Φινίκη και τη Κύπρου και τη Αντιοχία και δεν εκύρεται των λόγων του Θεού ει κανένα άλλον παρά μόνο εις 20. Ήσαν δε μερικοί από αυτού άνδρες Ιουδαίοι μεν κατά την καταγωγή, αλλά οποίοι είχαν γεννηθεί άλλοι στην Κύπρο και άλλοι στην Κυριακή Λιβύη. Αυτοί όταν ήλθαν στην Αντιόχεια, δίδασκουν του Ιουδαίου που είχαν γεννηθεί μακράν τη Παλαιστίνη και είχαν πλέον ω γλώσσα μητρική των την ελληνική. Και κύριε τον Ισαυτού στο Ευαγγέλιον τη για του Ιησού Χριστού Σωτηρίας. 21. Και η δύναμη του κυρίου το μαζί των και με τη συνέργεια και ενίσχυση τη δυνάμεως τάφτη, πολύ αριθμό εκ των Ιουδαίων τούτων Ελληνιστών επίστευσε και επέστρεψε στον Κύριον. 22. Έφτασε δε η φήμη των επιτυχιών τούτων ει τα αυτιά τη Εκκλησία των Ιεροσολίμων και εξαπέστειλαν τον Βαρνάβαν να έλθει μέχρι Αντιοχία. 23. Αυτό δε. Όταν ήλθε και είδε την χάριν του Θεού που εμαρτυρείται από το πλήθος των πιστευσάντων και από των βίων αυτών εχάρι και προέτρεπεν όλους να μένουν αφοσιωμένοι και προσκολλημένοι στον Κύριον με όλη τη διάθεση της ψυχής των. 24. Εχάρι δε και στήριζε τους νέους τούτους μαθητάς ο Βαρνάβας διότι το άνθρωπο αγαθός και γεμάτος πνεύμα άγιων και πίστην. Δι' αυτό δε και η δύνατο να στηρίζει και να παρακαλεί και εκ της ταύτης του Βαρνάβα προσετέθη στους πιστούς ακολούθους του κυρίου πολυπλήθως λαού. 25. Μετέβη δε ο Βαρνάβας εις ταρσόν διαναζητής των σάβλων και παραλάβει αυτόν ως βοηθόν του εις το έργο της διδασκαλίας και ενισχύσεως του πλήθους τούτου των χριστιανών. Και όταν τον έβρε τον έφερε στην την 26. Συνέβη δε επί ένα ολόκληρο έτο οι δύο αυτοί Απόστολοι να λάβουν μέρο στα συνάξει των πιστών εν τη Εκκλησία και να διδάξουν πλήθο πολύ. Και στην Αντιόχιαν, εξ του πλήθου των, ονομάστησαν για πρώτη φοράν οι μαθητέ του κυρίου Χριστιανοί. 27. Κατά τα ημέρε δε αυτά, κατέβησαν από τα Ιεροσόλυμα στην Αντιόχιαν μερικοί προφύτε. 28. Στη σύναξη δε των πιστών, εσηκώθη ένα από αυτού που ελέγχεται ο άγαβος, και φωτιστή από το Άγιον πνεύμα κατέστησε γνωστό ότι έμενε να γίνει μεγάλη πίνα εις όλη την Οικουμένη. Έγινε δε πράγματι πίνα αυτή επί τη αυτοκρατορία του κλαβδίου Κέσσερο. 29. Κατόπιν δε τη προφητεία αυτή, οι μαθητέ, αναλόγω των πόρων και των μέσων που είχε κανεί, απεφάσισαν να στείλουν καθένα από αυτού συνδρομίν προς βοήθεια και υπηρεσία των αδελφών, οι οποίοι διέμεναν εν τη Ιουδέα. 30. Πράγματι δεν το έκαμαν και απέστειλαν την ισφορά των ιευθυντών των της εκκλησίας των Ιεροσολύμων διαν τον χειρών του Βαρνάβα και του Σάβλου.